Εσεί που είστε διεθνώ φήμη αναλυτή. Δεν είμαι διεθνού φύγη. Η μάνα που με ξέρει εντό ερικών ορίων. Καλά, εντό. Όταν λέγιο τσίπρα και οσύριζό ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη και εννούσαν αλλαγή. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Μια τέτοια αλλαγή, α πούμε, μια τέτοια αλλαγή. Προδευτική αλλαγή, λοιπόν, έτσι. <Δεν> Κοίταξε να <Δεν> είναι μια αλλαγή άμα το δει με αριθμού, με έναν τρόπο, τον Τελική είχε μια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά του. Άλλο που πάντωσε είχε μια αύξηση. Οπότε είναι προδευτική αλλαγή. Είναι, Είναι μια προοδευτική, παιδί. δηλαδή σιγά σιγά και ο Σύριτσα το 4 δεν πήγε στο 35. Α, uh, go back, κυρία Μέρκελ, αυτό εννοεί, κάτι τέτοιο δηλαδή. Άμα το μεταφράζει, ναι, αυτό. Ναι. Επιτέλου. Αμά πια αυτό το πράγμα, όση ώρα, τόσοι μαλάσει και να μη μπορούμε να μιλήσουμε. Ε, ναι, εσύ σε ψάχνω. λοιπόν, είμαι ο άνεργο φοιτητή, με σπάσει τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί είναι και ο μόνο άνεργο φοιτητή, α πούμε. Εντάξει, έψαμε για πρακτική, δεν είναι. Για πρακτική να πάσει κάποια καφετέρια άνεργου φοιτητή. Να αναλάβει δουλειά να ξεβάλεισει Θεσσαλονικέ. Έχουν ανάγκη, δεν μπορεί, τόσο βάψουμε κάποιον θέλει να κάνει το εξελάσμα μετά. Η ε, πας... κρίση γενικά η ευκαιρίε δεν τι βλέπετε όμω. Άγκα να σα πω τώρα. Το θέμα είναι ότι βρήκα πρακτική, σε τηλέφωνο και βρήκα πραγματική το Ακούει και δεν τρώνε. Και λάνε, λέει. Εγώ τώρα βρήκα πρακτική. Να θα παίρνει λεφτά στην πρακτική, κανονικότατα. Μπα στο διάλογο, μπράβο. Άρα δεν είσαι άνεργο φοιτητή. Όχι, την τρίτη ξεκινά, δεν ξεκινάω σήμερα. Ναι, καλά, εντάξει. Θεωρητικά έχω απογράψει. Άκου όμω το θέμα. Κανονικά είχα μιλήσει με το Δήμο και θα μου δίνανε 170. Ποιο Δήμο, Μα, το Δήμο Θεσσαλονίκη. Πώς... Καλαμαριά, Καλαμαριά. <laughs> <laughs> Γιατί <laughs> Θεσσαλονίκη για να έχει τύχη πρέπει να έχει πάει στο survivor. Πρώτα να είσαι Κινέζο και μετά να σε πάρουν. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λε. Το θέμα είναι ότι από το Δήμο που μου δίνανε 160 βρήκα δουλιά. Στο μέσο το οποίο όλοι πολεμάτε και είμαι ο μόνο ο οποίο το υποστηρίζει πλέον εν μέσω κρίση. Στο μετρό? Τράπεζα. Ού, Ξενέρο. Με στο μετρό τη Αλνίκη έπρεπε. Τράπεζα 550. Καλά. Είναι. Ήλετε, οπότε μη λέει κανένα μαλλίε για την ανακεφαλαιοποίηση και ότι οι τράπεζε μα τα φάγανε. Είμαι ο πρώτο άνθρωπο ο οποίο υπέρ με τι τράπεζε. Θα τα φάγανε από τι τράπεζε, ε. Μόνο μην κάνει τόσο μεγάλη ζημιά με αυτά τα 550, φοβάμαι μη χρεοκοπήσουν. Πάλι εμεί τα ανακεφαλαιοποιούμε. Κοίταξε, ό,τι μπορέσω να φάω, θα φάω. Άμα μπορέσω να βάλω και κανένα μηδενικό στο λογαριασμό του δικό μου, θα το κάνω. Τι να σου πω τώρα. Αποστολάκι μου, μόλι γυρίσαμε στα πάτρια εδάφη από ένα γεμάτο τριήμερο στο πάρκο Αντώνη Τρίση. Μωρή εκδρομή, κατέβηκε με πόλεμο. Μόλι γυρίσαμε στη χωριστή δράμα. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο Αμπατκέλο, γραμματέα τη ΝΕΕ και το κομματικό συμβούλιο για το συγκλονιστικό τριήμερο που απολαύσαμε. Εντάξει, yeah. μπορεί τα μάθαμε, όλε οι εφημερίδε το γράψανε, τα κανάλια, τα μέσα, όλη την ώρα βίντεο. Λάβει, yeah. συνδέσει, τα μάθαμε. Τι θε τώρα, παράτα μα. Να δώσω και συγχαρητήρια στα μέσα μαζική αποβλάκωση που για άλλη μια φορά γνώρισαν δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου που επισκ Φεστιβάλ. Καλά, να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι και τιμή για ένα τέτοιο φεστιβάλ να το λένε τα μέσα ενημέρωση. Όχι, βέβαια, εννοείται. Ναι. Εδώ επισκέφθηκε το φεστιβάλ ο μέγιστο, ο γίγαντα που Ο, ο, ο... θύμιο Καλαμούκη. Ήταν ο θύμιο Καλαμούκη. Ποιο είναι ο μέγιστο. Ένα είναι, ο Μίκη Θεωδράκη. Έλα, καλά, ο θύμιο είναι. Με κάλεσε ο κουτσούμπα να χορέψω μπροστά στο Μίκη. Ναι, ναι, χαρά που είχε ο Μίκη που χορεύανε μπροστά του. Με χτύπησε παλαμάκια και με κάλεσε να, να με θυλήσει. Ναι, ναι. Να σε χτυπήσει καμιά μια κλίτσα ήθελε, τέλο Οχι, mm. κανεί λάθο. Να δώσω τέλο συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που για πρώτη φορά, και ειδικά στη Μέρκελ, που για πρώτη φορά έβαλε του φασίστε μέσα στη Βουλή του. Θερμά συγχαρητήρια. Οι φασίστε ήταν μέσα στη Βουλή του, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαπάρια. Δεν είναι καινούργιο αυτό, αλλά τέλο πάντων. Δεν είναι καινούργιο, είναι καινούργιο για του. Mm. Μ' αρέσει που κάθονται οι Γερμανοί και χολοσκάνε ποιο θα βγει. Ναι. Λες και του αφορά. Εμά αφορά. Right. Εμεί να έχουμε αγωνία. Ποιο θα ασχολείται με τα θέματα τη Ελλάδα. Τώρα αυτή τι νοιάζει. Ο Εμβρίου είναι αυτό ή τι τρελαθεί. Εμεί, Μόρι, Εμεί κάνουμε το πρόγραμμα στο κανάλι. Α, ωραία, φυτέ, εγώ όταν αποσυντονίσω το κανάλι και τώρα να το ξαναστονίσαμε 7 Νοέμβρη. Καθόλου δευτέ. Και να το αποσυντήνω και οπότε στη τηλεόραση που μπαίνουν στα σπίτια. Καθόλου δευτέ. Σούπα εγώ φθε. Θα το κάνω εμένα. Κάνε μόλι θε, να δω τι θα βλέπει. <laughs> εγώ δεν βλέπω, δεν έχω ανάγκη. Και δεν σε μοιάζει, αυτό δεν είναι στην τηλεόραση. <laughs> Αν το αποσυντονίζει, θα του κάνει τα μούτρα κρέα, θα το καταλάβουν. Αγάπη μου, εγώ δεν βλέπω όλα βλέπουν άλλο στο σπίτι. Με πώ σημαίνει μόλι, Είχα ότι μου σε Ναι, ναι, μου σε το λέμε τώρα Ονομάσαμε την Παρτούσα, μου σε αφηρέει εγώ δεν έχω αντίρρηση Πείτε ό,τι όνομα θέλετε Α, τι δεν λέτε για τα δάνεια του μου και του Πασόκ, κατά τη Τα δάνεια του Νουδού και του Πασόκ, από την Απρίλια. Γιατί δεν συμφέρει, <σ paintsų> μα πληρώνουν τώρα. Να <refrigerative> um, σου πω ψέματα, έχουμε πάρει μέρισμα από αυτά τα δάνεια και δεν συμφέρει, ε, yeah. δεν τα λέμε. <σλίχε> γιατί χρωστάει η Νουδού και το πασό, <σλίχε> γιατί το Πασόκ γι' αυτό θέλει να αλλάξει αφημία και να πάει να γίνει στην παράταξη. <σλίχε> για να γλιτώσει τα χρέη, δεν νομίζω. Καλά, εντάξει, οκ. Την καλύπτεται και εσεί, βλέπω. Την καλύπτουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι κάνουμε, την καλύπτουμε. Ναι, ναι, ναι. Ο σανό που τρώτε έχει γκοτζιμπέρι, υποφαέ, κάτι ή είναι παλιού. τύπου. Τι, τι Καλά! Πώς είστε Πολύ καλός Γενικώ Κομισεβάμενος τα έλεγα Το ξέρω βρε Αφού είσαι καβιάρικα πώς... Ε σας τα λέω εγώ <Τι>... Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώ και τα ζώα Το θυμάμαι Θυμάμαι φωνούλα εγώ Τι νομίζει. Εγώ θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου Θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου Και η νύχτα ξημέρων αλλιώ. Η μέρα ξημέρων αλλιώ. Ναι, ναι, συνέχισε. Επίσης, θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεβε τη θλίψη ένα σπίτι που τη θλίψη, τη δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, Αυτά Ναι, ναι, ναι συνέχισε Τίποτα, αυτά δεν μπορώ να τα πω κιόλα Και το τελευταίο Άγω. το είπα για να μην νομίζω ο Αγγελάκας ότι το έχουμε μπάρκο Λέβαια, Άσε κατά τη τζατάρε, Δεν η άκρη. το Τι μια απόφαση ρε παιδιά. Μ Λε, μ ρε Σε μένα, στα πόδια μου. να απίσω ρε. ρε. το, χέρι στο το μ Ε, άτεγε καν... Γιατί Τι ρε; Για κάνεις Καλά Καλά είσαι. Ναι, αυτό. Agapi, Arapi. αγάπη μου, αγάπη μου, Arapi. μου Arapi. μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, μου. Δεν πήρα να σου πω ότι την Παρασκευή πάλι ήσουν ατέλειος Διότι πριν φύγετε για διακοπές είχα ζητήσει τις παραγγελίες να μου βάλεις τον γέρα Δεν μόρεσες τότε, μου τα έβαλες τώρα, δηλαδή δεν ξέχασες Δηλαδή ξεχνιέται ο έρωτας, δεν ξεχνιέται πριν... Γιατί στον έρωτα παρανοής, πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις Αυτό Το έρωτα παρανοής, πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις Γιατί πατού το ένστεικτο από Είσαι τέλειο. Το ξέρω. Πείτε τίποτα. Σαν επαγγελματία, σαν άνθρωπο, σαν εμφάνιση. Σαν όλα, παιδί μου, σαν όλα. Σε αγαπώ και λίγα λε. Πολύ. Ε, ναι, αποστολή. Ναι. Ένα λεπτάκι. Περιμένω. Τι περιμένω. Στο λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι, αμέ, τι περιμένω. Μισό λεπτάκι. Ε, δεν ενδιαφέρεστε για μια φιάλη γραερίου. Ναι, ναι, θέλω φιάλη. Ο οδηγό μα, ένα λεπτάκι. Είμαι υπερφύαλλο. Θέλω πολλέ. <laughs> Οδηγέ. Driver. Mr. Cab Driver. The cab driver won't stop to let me in Με gas driver. Παρακαλώ. Γεια σα. Γιατί φυλλημα. Ναι, Για πού. Ξά, για το σπίτι. Ένα μηδέν. Ένα μηδέν. Το ιδέε, έχει ζητά. Δεν είμαι άκη, την μπουκάλα θα το θέλω, την Ιγράρίου. Να σου πω τώρα πόσο έχει γιατί εγώ έχω την παλιά. Έχει την παλιά, τι μπού. Έ την κανονική πόσο είναι, αυτή είναι τη, τη, τη, τη, με, τη μεσαί, α πούμε. Μεσαία, μάλιστα, τη μεσαί, άλλε, τη μεσαί δεν εννοεί. Αυτή που έχει γύρω στο 20 204, πόσο έχει. Γιατί δουλειά τι θέλει. Ερούφά ο γάζι και μιλάω περίεργα. Κάλλον το κάνουμε με ήλιο, εγώ το κάνω με γάζι. Α, τότε... Δεν πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί. Α. Αερίζομαι καλύτερα. Α. Είναι αυτό που λέμε κολοφορτιά. Τι θα γίνει, θα φέρετε την μπουκάλα, παιδιά, έχω ξεμείνει, θέλω να μαγειρέψω. Καλό φαγητό, Αγί. Ψάρια, σαρωνικού. <χει> <χει> Λίγο, ρε, πάρτε την Ιωάννα, α την αγγλική μου, ξέρει. Αυτή είναι η Ιωάννα. Έλα, μαζί πέρα, με πέρα, την μπουκάλα μπορεί να μου στείλει και τα στήθια σου. <χει> Σκαναρισμένα. Γεια σα, Αποστόλη, γεια σου, πελάκι. Ιωάννα, μου μωρό μου. <χει> ναι. Αντάξει να γιατί εγώ ότι πήρε μια τρελή και είπε: ότι καταλάβω ε, ότι δεν είναι η Ελένη ε, στο, να καταλαβαίνουμε, να νομίζουμε άλλα. Τον μα είναι Τον τα περάσαν. Σαν που και τα σκατά. para pa pa, pa, pa Kiro. Asta, ade, <muchy> skata skata, skata. Για την άνοδο τη ακροδεξιά σιλά ήταν. Μην αγχώνεσαι. Μην παραξενεύονται. όταν όλα τα κόμματα γράφουν στα ρισκά του στο λαό. Ο λαό πάει μια δεξιά, μια αριστερά. Όπου βρήκα, Τσακάι, που λέγεται ο Σοβέλιο μου, Τσακάι. Ωραίο λαό είναι αυτό που τσακάι. Τι γίνεται τώρα στη Γερμανία μετά τι εκλογέ. Αυτοί οι ακροδεξί λασάρονται ω σοβαροί χρυσί αυγεί, αν έχω καταλάβει καλά. Σοβαροί, ναι. Μα να το πούμε και έτσι. Α, αν και από ότι το... έχω καταλάβει, λίγο πιο μετριοπαθεί να ζει αυτή. Συνήθω έλεγε ο φίλο μετανάστη από το Βερολίνο τη προάλληλε σχετικά με την αυστηρή νομοθεσία όσων προβαίνουν σε ναζιστικού χαιρετισμού. Τελικά δεν αρκούν μόνο οι αυστηροί νόμοι. Αν η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ναζισμό και φασισμό και δεν διατηρεί την ιστορική τη μνήμη. Μα αγάπη, μα είναι ένα γνήσιο λαϊκό κίνημα. Γιατί δεν με το βγάλει στη Βουλή. Το είπε αυτό ο αντίστοιχο λοβέρνο. Το πολεμέριο Γερμανία, ναι. Είναι αλλά κίνημα προερχόμενο από το λαό. Αυτό. αυτό το αγκάλια σε κάποιο δημοσιογράφου. Φανώ, φαντάζομαι. Βγάζουν το γενικό γραμματέα του στι εκπομπέ του. Ε, πολύ θέλει! Όχι, δεν, θέλει δεν θέλει και πολύ. Τάπεκα ο παγάλλε ότι είναι και μια σοβαρή χρυσή αυγή. Ε, αυτά. Στο είχα ξαναπεί στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. στο μάθημα τη ιστορία στα σχολικά ενχείρια δεν υπάρχει τίποτα σχετικό με το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Τα γεμανόπια δεν μαθαίνουν τίποτα για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όποιο mm -hmm. Όποιος ξέρει ξέρει τώρα να τα μάθουν σπίτι τους Α παράτα μας Ναι Η Ελένη Λουκά ξυπνήστε Τώρα μωρί δεν τα πάμε Άκουρετε λευτερό Τι στρώνουμε του εχθρού κόκκινα χαλιά Του δίνουμε το παράστιμο του Σωτήρος Χριστού Να Καταστάς δραματικές Εγώ ξέρω του δραματικές... Σωτήρως μεταμόρφωση που είναι... Τώρα αυτά τα καινούρια που λες δεν τα ξέρω του Λοιπόν στρώπι... Έλα για... Να αφιερώσω τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών, όλου αυτού του γελίου του γερμανολάγνους από το Τζίμερο και το Φωτοράκη, μέχρι κάτι αναρχόφιλελένδε που μα λέγανε μη κατηγορείτε τον γερμανικό λαό, εσείς βάζετε χρυσή αυγή. Οι Γερμανοί δεν έχουν να ζει. 12% πήραν οι Γερμανοί να ζει, χωρί να έχουν ούτε τα προβλήματα που είχε ο ελληνικό λαό, ούτε να έχουν υποσύ τι συνέπειε και την εθνική ταπείνωση που έχουν οι Έλληνε. Οι Γερμανοί να ζει είναι αυτοί που πήραν 12%, ναι. Α, οι άλλοι, οι χριστιανοδημοκράτε. Που δεν είναι ναζί, ούτε καν φιλοναζί, ούτε περνάει το μυαλό του. Ή που ναι. δεν εστερνίζονται αυτέ τι ιδέε και τι απόψει, πόσο πήρανε, βγήκανε πρωτοκόμμα. 36 πόσο το πρώτα από εκεί, <σφυλίδι> ναι, ναι. Το παιχνίδι σου φωτά και μαζί σου, γιατί ακόμα και αν κάποιο δεν δηλώνει ναζί, όπω οι χρυσέροδημοκράτε, οι ίδιε κατά πόσο ναζί είναι, οι ίδιοι ναζί είναι και φιλελεύθεροι. Όλο αυτό το γερμανικό πολιτικό σκηνικό έχει την άποψη ότι οι Γερμανοί είναι ανώτεροι στου και πρέπει να του επιβληθούμε. Το λέω εγώ από όλου του Γερμανού, ένα 15% το πολύ αξίζει, το 9% που Τελίν και κι άλλο 5% που θα έχουν πάρει τη διαμαρτυρία Ναι Η Ελένη Λουκά είμαι Μπράβο χαρά που έκανα, τι καλά Κοίτα να σου πω κάτι, ο εχθρός είναι μέσα στην πόλη Η πόλη σε άλλος. Η σε... ε άλλος Τερορεκ σκρού, η πόλης ε άλλο Τερορεκ η πόλης ε άλλο Τερορεκ σκρού, η πόλης ε άλλο Τερορεκ η πόλης ε άλλο Μαζί με ράπη σε καλύτερη, ε. έλα γεια Η πόλης ε άλλο. Να!